Στο όνομα του πατρό και του του και το, το, το τη αληθία παρό πάντα, παρόλο τα πάντα και σκίνη και σκήνωση, όνοι, και μας πάση, κυρίδες, και, <Σεύμα> <Σεύμα> λέει και ο λόγος, το κίνητρο της πράξη του γεγονότος του φαινομένου. Και αυτό κύριο είναι που είναι σημαντικό. Είναι, λέει,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 Κάθε μια παλιότητα για να μοναχό να τώρα, που είχε άδικα για ένα αντίστημα για μηχεία, κάτι θυμάται κάποιος της, και... Μηχεία, μοναχός, όχι. Μηχεία, μοναχός, όχι, κάτι άδικα. Σιώπησε ο Ιουζένα, όλη θέλη, δεν, ότι έκανα, δεν το έκανα δεν όλοι οι μοναχοί έγινε κοινότητα αυτό, άτομει, καλά.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 Και από μέσα μου τον αγαπάω από όλα αυτά. Συγγνώμη, δεν σα άκουσα στην αρχή. Και κόξω τη σχέση με τον Πάρη. Από μέσα μου όμω πιστεύω ότι είναι πάλι αγάπη. Αλλά ξέρω ότι δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα να. να γίνει συνέχεια μαζί του. Είναι πάλι αμαρτία αυτό. Όχι. Αρκεί να είναι έτσι όπω το λέτε. Δηλαδή, αν είναι έτσι όπω το λέτε. Ξέρω το μέσα μου ότι δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Ναι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 Τέλο το... πάντων, κάτι άλλο. Όμω το <ομίου> Μία παρένθεση. Εξωτερικεύω όταν είπα, εκφράζω ότι θίγομαι. Δεν σημαίνει ότι εξωτερικεύω θυμό μου. Μην αρχίζετε να τσακώνεστε όλοι. <σκοί> Ενώ με τον εαυτό μου δηλαδή. Δεν πιέζω τον εαυτό μου. Δεν βγάζω εκεί. Αύριο έχουμε ζευγάρι να χωντε εδώ πα είπε να θυμόνουμε και να. Και αρχίζει το 300 ραντεβού την ημέρα, δεν γίνεται. Άθα, <σείς> όταν ε, ζεις αρκετέ ώρε με έναν άνθρωπο που ε, από από κα, κακή συμπερισφορά, έφταναν σε φόβο. <σείς> Πώ είναι τι θα να μεν αγαπή σε φόβο και Ή αν επανάλευγουν συγγνώμη. Αν φόβο εξαιτίας της συμπεριφοράς του, πως είναι δυνατόν να μπορέσεις να τον μαγαπήσεις, αφού φοβάσαι; Το ο φόβος ξέρουμε καλά ότι Δεν υπάρχει αγάπη στο φόβο. Η αγάπη έξω βάλε τον φόβο. Άρα δηλαδή εμείς θα τον χρειάζεται να τον, να τον αγαπήσουμε για να μην έχω <κυρίζει> Ένας άνθρωπος που φοβάται κάποιο τι σημαίνει, δεν αγαπάει τον εαυτό του.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 η ζ... ας ε, ε, ε, ε, ε, υποθέσουμε ένας πατέρας κλείνει στο υπόγειο το παιδί του τα παιδιά του πως ναι. μπορώ αυτόν εγώ, εγώ και εγώ το παιδί που είναι ξέ... είναι μια ξένη και δεν τον έχω γνωρίσει νιώθω να τον αποβάμβιο δεν είναι άνθρωπο είναι μέλος του σώματος του κυρίου και αυτός ναι, και ένας ναι. άλλο είναι ε, εκεί έχουν δυσκολία κοιτάξτε κοιτάξτε κοιτάξτε για τα παιδιά λέτε ή για τον εαυτό σας <σχελίδι> για τα παιδιά κύριες για τα παιδιά κύριες κοιτάξτε <σχελίδι> ε, μην ζητούμε μην ζητούμε <σχελίδι> από ταλέπορους ανθρώπους πράγματα που, ανα... που ζητούνται από αγιασμένους ανθρώπους δηλαδή αυτή η ψυχούλα ταλαιπωρημένη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 Για τον ενδιαφέροντο και τον λογισμό του άλλου και πότε ενδιαφέρονται γεννόδοξα. <συσχε> Γι' αυτό. Ένα πρώτο. Και δεύτερον, η κοινωνική διεκδίκηση των δικαιωμάτων μου, του δικαίου μου, απαγορεύει στον άλλον την αλλαγή και την αυτεπίγνωση. <συσχε> <συσχε> η, <κυρα>, η κοινωνική. <συσχε> η κοινωνική διεκδίκηση των δικαιωμάτων μου. <συσχε> <συσχε> απαγορεύει, το πω την του και την αλλαγή του προ το καλύτερο. Όχι. <συσχε> <συσχε> Το άλλο το ξέχασε. Ναι, <laughs> ναι, ναι, ναι. <laughs> Τα όρια μεταξύ αγάπη και λογισμών δεν ξέρω. Αυτά, και καινοδοξία. Κοιτάξτε, να είμαστε, θέλετε να είμαστε ρεαλιστές. Ναι. Έχουμε καινοδοξία και δεν έχουμε αγάπη. Ναι. Κινοδοξία έχουμε από αυτή τη βάση να ξεκινήσουμε να έχουμε επίγνωση των αδυναμιών μα και μόνο έτσι μπορεί. Να αρχίζει να γεννάται αληθινή αγάπη για τον άλλο. Ναι, τον άλλο το βλέπουμε σαν εικόνα του Θεού ή σαν εικόνα δική μου, καθέχρις μου που θα προσπαθήσω να... Ό,τι και να πούμε θα το βλέπεις όπως θέλεις. Το, το ποιο είναι σωστό μπορώ να σου το πω, αλλά δεν μου αρέσει να λέω ποιο είναι το σωστό να το παίζει ο ιεροκήρυκας γιατί όλοι είμαστε χάλια. Το γνωστό... Το, φέρω, Εντάξει, το γνωστό είναι να το δούμε τον άλλο σαν εικόνα Θεού. Πολύ ωραία. <σχε> Θέλει και παπά να σου το πει. <σχε> Ακριβώς έτσι είναι. Αλλά...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 Πάλι πάλι είμαι ο που Περδεμένης, πότε αγαπάω ορθά τον εαυτό μου και πότε είναι ελεγχομένη στην άρρωστη κατάσταση της συγχυλακτίας. Δεν το ξέρω. Ο να να δεν κάποια στιγμή, αλλά να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 διότι σε κάθε πνευματικό έργο υπάρχει πλησίων και κοινοδοξία. Ό,τι και αν κάνουμε καλό, έρχεται η κοινοδοξία. Όχι δε μόνο σε κάθε πνευματικό έργο, αλλά και σε όλε τι μορφέ και εκδηλώσει του βίου μα υπάρχει δυνατότητα τη κοινοδοξία. Δέσε τι λέει: στο βάδισμα, στη φωνή, στα ρούχα, στην ομιλία, στην εργασία, στην αγρυπνία, στην ιστήση προσερχή, στην ανάγνωση, στην ησυχία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 Είσαι περιποιημένος είτε όχι, είτε καινοδοξία. Κάποιος φορά ή ωραία θα λείπω, ωραία, πως δείτε και άλλος πειράσκεται, πως ασκητικός είμαι. Άρα ούτως ή άλλως είμαστε χαμένοι, για αυτά είμαστε προσεγμένοι. Πολύ λιπιδοφόρα μιλήματα πάτε. Δεν είναι λιπιδοφόρα. Και έτσι και ποιος δηλαδή χαμένοι ναι. Είστην... Αλλά θα είσαι αντιμένος καλά. Η την ησυχία, εις τη φιλάδελφων του ελαττω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 Όποιον πάλι δεν μπόρεσε να τον πειράξει με την μόρφωση και τη ρητορική ικανότητα, αυτό προσπαθεί το να αναγκιστρώσει στο πάθο τη κοινοδοξία με το δόλωμα τη σιωπή. Ότι τάχα επέτυχε την ησυχία. Δηλαδή, ένα ο δεν έχει ικανότητα ομιλία, για να το πει πώ, τι ώρα που τα λες, τον κάνει σιωπή και λέει είσαι σιωπηλό και ασκήσει την ησυχία. Μπράβο σου. Αυτόν δε που δεν κατάφερε να αποχαυνώσει διαμέσου των φαγητών,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 Χρειάζεται να είναι συναισταλμένος εσωτερικά, να είναι προσγειωμένος, να μην θεωρήσει ότι κάτι σπουδαίο είναι κέκαμε. Και, και να είναι εποιηκής, συγχωρητικός με τους ανθρώπους, να έχει καλό λογισμό, να μην τους θάβει πριν την ώρα τους. ότι <είξε> η <είξε> <είξε>